Το περασμένο Σάββατο αγαπητοί μου αδελφοί, είχαμε υπή και μιλήσει επάνω στο 17ο στίχο του τρίτου ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος και ο στίχος αυτός όπως και οι προηγούμενοι που έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα μας μίλησε για την ασφάλεια που πρέπει να νιώθει ο χριστιανός όταν μέσα του κυριαρχεί η σοφία του Θεού όταν μέσα του έχει τον ίδιο τον Χριστόν ότι δεν πρέπει να μας διακατέχει κανένας φόβος. Όταν μέσα σου έχει τον Χριστόν, δεν σε απειλεί κανείς. Ούτε εξωτερική κίνδυνη, αλλά ούτε προπάντων εσωτερική. Ούτε ορατή κίνδυνη, ούτε αόρατη κίνδυνη. Ούτε ορατή εχθροί, ούτε αόρατη δέμονε δηλαδή. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει το χέρι του Θεού και τον κρατάει και κρατιέται και αυτός από το χέρι του Θεού, αυτός ο χριστιανός δεν έχει να φοβάται τίποτα. Και θυμάστε ότι σας έφερα μια εικόνα του μικρού παιδιού που πιάνεται από το χέρι της μάνας του. Που όσο κρατιέται από το χέρι της μάνας του ή από το χέρι του πατέρα του, νιώθει πραγματικά κυρίαρχο νιώθει να κυριαρχεί νιώθει να μην το απειλεί κανείς το βλέπεις να χαίρεται να γελάει όσο βλέπει τη μάνα του και όσο κρατιέται από τη μάνα του παίζει ελεύθερο, κινείται ελεύθερο φωνάζει, χαίρεται, γελάει αν όμως κάποια στιγμή η μητέρα του σκοπίμος το αφήσει για λίγο και κρυφτεί κάπου και αυτό τη χάσει από τα μάτια του, αμέσως αρχίζει το παιδάκι και ανησυχεί, αναζητεί τη μητέρα του, κλαίει, φωνάζει, διαμαρτύρεται, δεν το χωράει πλέον καμιά αγκαλιά. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να το απλούσουν τα χέρια, να το πάρουν στην αγκαλιά τους, αλλά αυτό θέλει την αγκαλιά της μάνας του. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι πιθανό να προσφερθούν, να του πάρουν ένα παγωτό, να του πάρουν μια σοκολάτα, να του πάρουν καραμέλες. Δεν θέλει τίποτα. Τη μάνα του θέλει. Αυτή τη χαρά και αυτή την ασφάλεια, μακάρι να μπορούσαμε να νιώσουμε κι εμείς όταν είμαστε πιασμένοι από το χέρι του Κυρίου μας και όταν τον έχουμε τον Κύριο μέσα στην καρδιά μα. Και γι' αυτό είδατε, μας είπε ο Κύριος ότι τη Βασιλεία του Θεού θα την κληρονομήσετε μόνο εάν στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία. Μόνο εάν αποκτήσεις αυτή την ακακία, αυτή την αθωότητα, αυτήν την ασφάλεια που νιώθει το παιδί πιασμένο από το χέρι της μάνας του και του πατέρα του, Μόνο αν έτσι νιώσεις και μένα λέει ο Κύριος τότε θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Από τη στιγμή που θα αισθάνεσαι μόνο σου ασφαλής και δεν θα θέλεις να απλώσεις το χέρι σου να πιαστείς από τον Κύριό όμως, εκεί καταστράφηκες. Εκεί πλέον σέφαγε το φίδι. Εκεί σέφαγε έφαγε ο Λέων ο οποίος Πώς το λέει εκεί, γυρνάει λέει, ζητών τι να καταπεί. Ορίστε μάλιστα. Περιπατή ζητών τι να καταπεί, αν κάνεις ότι ξεφύγει από τη μάντρα του Κυρίου. Και για να τα πούμε ακόμα πιο αναλυτικά, ο λόγος ο οποίος μας είπε ο 17 εβδομος στίχος, είναι ο εξής «Ε ο αυτής» δηλαδή τη σοφίας του Θεού «Ο καλέ και πάσε τρίβη αυτής εν ειρήνη» Δηλαδή η δρόμη που βαδίζει η σοφία του Θεού και που σε καθοδηγεί είναι δρόμη ασφαλής Δεν φοβάσαι Είσαι βέβαιος για την έκβαση των πραγμάτων έστω κι αν είσαι φτωχός έστω κι αν πεινάς έστω κι αν είσαι γυμνός έστω κι αν είσαι δεν έχεις που την κεφαλή κλείνει όπως ο Κύριος έχεις όμως τη βεβαιότητα ότι είσαι υπό την σκέπη και την προστασία του Κυρίου και όλα αυτά τα θεωρεί δευτερεύοντα θυμάστε το παράδειγμα που σας είπα με εκείνο τον φτωχό τον μακάριο όμως τον ευτυχή, ο οποίος όταν τον ρώτησαν είσαι ευτυχή, α λέει πανευτυχής. πανευτυχής, γιατί πανευτυχής, μα δεν έχεις τι να φας, δεν έχεις τι να ντυθείς, δεν έχεις που να κοιμηθείς, δεν έχεις τίποτα, α έχω κάτι που εσεί δεν το ξέρετε, έχω τον Χριστό, εγώ προσεύχομαι καθημερινό. αυτή η επικοινωνία που έχω, η καθημερινή επικοινωνία που έχω με τον Θεό, αυτή είναι η μεγάλη μου ανάπαυσης. Αυτή είναι η μεγάλη μου μακαριότητα. Άρα ποιος δεν καταλάβει από εμάς αυτά, ε? που εμάς μας ενδιαφέρει. Ήρθε η σύνταξη, πήραμε παραπάνω, πόσα, πόσα. πήραμε παραπάνω. Πόσα μας έβαλε, πόσα δεν μας έβαλε, να το ψηφίσουμε, δεν το ψηφίσουμε, γιατί δεν μας δίνει. Κακομύριδες κατά πείσανε, Πραγματικά είμαστε για κλάματα, αδελφοί άμα κοιτάμε να ψηφίσουμε μόνο και μόνο για το αν θα μας δώσει πέντε ευρώ, δέκα ευρώ παραπάνω ή λιγότερο ο κάθε ένας είμαστε κακομήριδες άξιδη της μοίρας μας είμαστε που κανονικά θα έπρεπε να ψηφίζεις αυτόν ο οποίος θα υποστηρίξει τα ιδανικά σου θα υποστηρίξει την πίστη σου αν υπάρχει δεν υπάρχει όπως αυτό το έχω πει κανένα ναι κανένα ναι. Να έχει την ψυχούλα σου καθαρή, να έχει τη συνειδησή σου καθαρή, να μην σε τρώνε οι τύψει μετά, να μπορεί να κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου. Όποιο λοιπόν βαδίζει κοντά στον κύριο είναι ασφαλής Τι αν πάμε παρακάτω τώρα. Τι λέει, διαβάζω. Το στίχο 18, ξύλων ζωής εστί πάση της αντεχομένης αυτής και της, της επεριδομένης από αυτήν ως επικύριον ασφαλής. Δεν το καταλάβατε, θα σας το εξηγήσω βεβαίως όπως κάνω πάντα για να καταλάβετε τι βαθύτατο και γλυκύτατο νόημα έχει αυτός ο στίχος. Η σοφία λέει του Θεού είναι δέντρον, δέντρον ζωής. Σας θυμίζει τίποτα αυτό, το δέντρον ζωής. Τι σας θυμίζει, τον παράδεισο, μπράβο, τον παράδεισο. Τέτοιο είναι λέει η σοφία του Θεού, είναι δέντρον ζωής. Που όποιος το πλησιάσει, το γευτεί, το φάει, Ζωτανή, γίνεται αποκτά την αιώνια ζωή βλέπετε τι ωραίες εικόνες όποιος δοκιμάσει από αυτό το δέντρο δοκιμάσει από αυτούς τους καρπούς που γλυκείται από αυτού δέντρου δεν μπορεί να ζήσει η αιώνια Έχεις δοκιμάσει από τη σοφία του Θεού Έχεις διαβάσει ποτέ Αγία Γραφή. Έχεις αφήσει τον εαυτό σου να κολυμπήσεις μέσα στα νάματα της Αγίας Γραφής. Έχεις αφήσει ποτέ την καρδιά σου να τη δώσεις ολοκληρατικά στον Κύριο και να πεις Θεέ μου. Τη την καρδιά μου. Έλα μέσα να κατηχήσεις. Την κάνω σπίτι σου. Άμα φτάσει σε αυτή την κατάσταση, τότε θα δεις τι σημαίνει να γευτείς τους καρπούς του δέντρου της ζωής Εκεί θα καταλάβεις τι σημαίνει, δεν θα σε νοιάζει να φας, δεν θα σε νοιάζει να πεις, δεν θα, σε νοιάζει, δεν θα σε νοιάζουν οι τροφές του κόσμου αυτού, θα σε νοιάζει πότε να γευτείς το ξύλο της ζωής, πότε να πλησιάσεις και να ρουφήξεις τους καρπούς του δέντρου αυτού που λέγεται σοφία του Θεού. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Διάβαζα για ένα γέροντα στο Άγιο Όρος μεγάλη μορφή του σύγχρονου ασκητισμού που είχε μία συνοδεία ευλογημένη, Εσχάτος τώρα δεν είχε, 1930, 35, 40 μέχρι το 1957 που πέθανε. Όταν λέει, έκαναν προσευχή, γιατί εκεί γνωρίζεις τον Χριστό. Πού θα τον γνωρίζει τον Χριστό στι διασκεδάσει στα πάρτα, στα, στα πάρτι, πως τα λένε εκεί στα νυχταρινά κέντρα όχι τότε δεν το γνωρίζετε προσευχή σου μέσα Όταν λέει κάνανε προσευχή είχαν τόση συγκέντρωση και τόση έτσι ζήλο τόσο ζήλο που μιλούσαν στον Κύριο που ξεχνιόντανε τόσο πολύ γλιταίνοντας την προσευχή, γλύκα γλύκα ξέρεις τα γλύκα πόσο πολύ γλυταίνονταν που τα ξέχναν όλα όλα όλα όλα χανόντανε χανόντανε και πολλές φορές λέει όταν συνερχόντανε και κοιτάγανε το ρολόι το ρολόι στον τοίχο που είχαν είχε περάσει ένα 24ωρο Ούτε φαΐ, ούτε ύπνο, ούτε νερό Τίποτα, τίποτα, τίποτα εκεί Τόσο γλύκα Τόση συγκέντρωση τόσο πολύ τους μάγευε Η επικοινωνία τους με τον Κύριο Που δεν έβλεπαν τίποτα <ΣΣ1> <ΣΣ2> <ΣΣ1> Νομίζω σας είπα κάποτε παλαιότερα Παλαιότερα σε το έχω πει, Δεν ξέρω αν το θυμάστε Επήγα εγώ στο Αγιονόρος μέσα στις πολλές φορές που έχω πάει πήγα να συναντήσω και ένα μοναχό φίλο πάω στο μοναστήρι εκεί που θα τον έβρισκα και καθώς μπήκα μέσα στην εκκλησία εκεί ξέρετε στις εκκλησίες δεν έχουν ρεύμα στο Άγιον όπως έχουμε εμείς εδώ τον είδα πίσω από κάτι κολόνες εκεί σκοτεινά εκεί μέσα Είχε κατεβάσει εκείνο το κουκούλι που φοράνε εκεί επάνω το κούνεσάν επάνω καλύμακο το έχει κατεβάσει πριν στη Μούρη, το εκεί είχε κατεβάσει είχε σαβρώσει τα χέρια του, είχε ακουμπήσει επάνω στο, στο κάθισμα εκεί και είχαν αποσευχεί <ΣΣΣΣΣ> Πόλης λοιπόν εγώ πήγα τον είδα από μακριά, του λέω αυτό θα και πάω και τον σκούνιξα λίγο και εγώ ή στον Σκούδιξα θυμάμαι την αντίδρασή του <Καισίλυνα> πετάχτηκε απάνω <απάρκο. Καισίλυνα> Τι έγινε μωρέ, του λέω Τι έγινε, τι έγινε, τι έγινε, μου λέει, τι έγινε Του λέω, ρε ο Πατήλτη σε έχω όρθει από την Πάτρα, ήρθαν να σε δω Άρε κακομμύρι μου λέει, άρε κακομμύρι μου λέει, να ξέρεις από πού με κατέβασες τώρα «Να ξέρες τι με διέκοψε τώρα» μου ρε. «Τι σε έβαλε» λέει ο πειρασμός λέει, «Είχθησε». Είδατε, ούτε να, ούτε να μου συμπεριφερθεί με ευγένεια, ε, ε, μην παραξηγηθεί ο άλλος, τέμπε. «Να ξέρες ρε κακομήρι, μου» λέει που με κατέβασε. Τι να τον ρωτήσω. Κατάλαβα. Να ξέρες που ήμουνα μου λέει τώρα. Άκουσε το αίμα μου αδερφή Να τι σημαίνει ξύλων ζωής η σοφία του Θεού. Άμα είσαι εκεί ακουμπισμένο δεν θέλεις ούτε να φας, ούτε να πεις, ούτε να, να πας με κοσμικούς ανθρώπους, να κουβεντιάσουμε να κάτσουμε με το πιάστο κουτσομπολιό να πούμε, να πούμε αργολογία κουτσομπολιό, πολυλογία λέγε, λέγε, λέγε, λέγε τίποτα εκεί είναι η απόλαυση εκεί είναι η απόλαυση να σε δοσμένος στην προσευχή και να ρουφάς να, ρουφάς, να ρουφάς να γεύεσαι να γεύεσαι τους καρπούς του ξύλου της ζωής να, ξε... Να γεύεσαι Να του καρπού τη σοφία του Θεού. Mm. Γι' αυτό του βλέπει αυτού του καλογέρου, εκεί τι είναι, τίποτα. Τον βλέπει έτσι έξω, λε, άμορε, ένα φερεμένο, ένα καλογενάκι, βρώμικο, ένα ράσο βρώμικο, ξυλωμένο, μπαλωμένο. Του βλέπει εκεί κάτι μπότε, σκισμένε, τρουπημένε, τα δαχτυλά του στα πόδια του, όξω. Α, δεν του ενδιαφέρει τίποτα. Δεν γίνεται εκείνο το, η ουσία δεν γίνεται αυτή. Εμείς κοιτάμε εμείς μας έφυγε ο πόντος, κοιτάμε εμείς μας η οι αυτοί, ο, και πρέπει να πάμε να... Δεν έχουν τέτοιες αδυναμίες. Εκείνο που τους νοιάζει είναι τι? Μη χάσουν το ξύλο της ζωής. Μη χάσουν τη γλύκα. Μη χάσουν την επαφή. Μη χάσουν το θησαυρό. <Και> να ξέρες μου λέει που θα με κατέβασες τώρα το θυμάμαι ακόμα και πάνε τώρα αρκετά χρόνια, 10-12 χρόνια. Δεν θυμάμαι πριν πεθάνει ο κύριο Ουσμακαρίδη. Να ξέρει, μου λέει που θα με κατέβασα, <Κι> αυτό σημαίνει αδερφοί μου γλίκα. <Κι> Σε θυμίσω και κάτι άλλο. Γιατί νομίζετε οι άγιοι. Κάνανε αυτές τις τρελές που εμείς, εμείς τις λέμε τρελές, τις νηστείες αυτές, τις μεγάλες νηστείες. Τις νηστείες. Βλέπετε δεν είναι μόνο ο κύριο που νήστεψε 40 μέρε, Βλέπετε και ο προφήτης Ηλίας και εκείνο νήστεψε 40 μέρε Και ο προφήτης Μωυσής και εκείνος νήστεψε 40 μέρε. Και άλλοι νήστεψαν και ακόμα παραπάνω. <χω> τι ήταν αυτό που τους έκανε να αντέχουν. Γιατί έτως εδώ εμείς τι λέμε. Α ε? παπούρι αν δεν φάω γάλα εγώ θα πέσω χάμ αν λεφάω τυρί, εγώ αρρώστησα. Εγώ πίνω μια χούφτα χάπια. Τι ήταν εκείνο που τους βάστε, τι ήταν, το ξύλο τη ζωή ήταν. Τι έτυχε την τροφή αυτού. Ξέρετε τι διάβασα για έναν άγιο που γιορτάζει πότε παρακαλώ. 19 Ιουνίου. 19 Ιουνίου. Αν έχετε συναξαριστεί, μακάρι να έχετε. Φοβάμαι δεν έχετε. Φοβάμαι δεν έχετε, είπαμε μαλλί, έχει βγάλει η γλώσσα μου. Μαλλί, αλλά δεν συγκινήσετε. Δεν συγκινήσετε να πα να δώσει κανένα πεντοχίλιαρο, να πα να δώσει 20-30 ευρώ, να πάρει σιγά-σιγά του συναξαριστέ να διαβάζει τη ζωή των Αγίων. Δεν συγκινήσετε, έτσι, καθίστε εδώ πέρα. Εσύ ζημιώνεστε, όχι εγώ. Τι λέει λοιπόν, εκεί γιορτάζει 19 Ιουνίου, γιορτάζει λέει ο Όσιο Πατήσιο, όχι ο Πατήριο Πατήσιο ο Όσιος Παΐσιος και τι λέει, τι μου κάνει εντύπωση τι μου κάνει εντύπωση Ά, ό, ό, ό. Ά, ό, ό. αδερφοί μου, αδερφοί μου που, που κοιμόμαστε εμεί, που, που βόσκουμε δεν μπορώ να καταλάβω 70 χρόνια 70 χρόνια, τι έκανε 70 χρόνια δεν έφαγε τίποτα, τίποτα 70 χρόνια ούτε νερό θα μου πείτε ζει ο άνθρωπος 70 χρόνια το μόνο λέει που έτρωγε καθημερινός. το έλεγα στο μακαρίτη εδώ τον κύριο και μου λέει αυτός ήταν έρυσαρκος άγγελος το μόνο που έτρωγε καθημερινός ήταν η θεία κοινωνία κάθε μέρα κοινωνούσε αυτή η Θεία Κοινωνία Να το ξύλο της ζωής Αυτό είναι το ξύλο της ζωής Ο Κύριος ο Εβδομήντα χρόνια Κάθε μέρα κοινωνούσε Και είχε κάνει το κορμάκι του Το είχε κάνει ναό του Αγίου Πνεύματος Δεν έβαλε στο στόμα του τίποτα Ούτε νερό, ούτε ψωμί Ούτε ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα Μα τι να... Δεν υπάρχει τίποτα Βλέπεις τι σημαίνει ξύλο της ζωής. Βλέπεις τι σημαίνει να έχεις κολλήσει σαν το τσιμπούρι... το ξέρεις το τσιμπούρι. Να έχεις κολλήσει σαν το τσιμπούρι επάνω στο ξύλο της ζωής και να ρουφάς, να ρουφάς, να ρουφάς, να ρουφάς. Όπως κρέμετε το παιδί από το μαστό της μάνας του και ρουφάει γάλα. Έτσι. Έτσι. Ήταν και οι στο ξύλο της ζωής και ρουφούσαν από εκεί ζωγονούντανε από εκεί παίρναν ζωή και αυτό ήταν που τους κρατούσε ξύλων ζωής στη πάση της αντεχομένης αυτής σε όσου λέει έχουν πλησιάσει τη, τη, τη, τη, τη σοφία του Θεού και την έχουν αγκαλιάσει και έχουν κολλήσει σαν τα τσιμπούρια πάνω της εκεί η σοφία του Θεού γίνεται κρουνός και σημαίνει κρουνός κρουνός, βρίσκει. ποτάμι γίνεται ποτάμι που τους ποτίζει, τους ποτίζει τους ποτίζει, τους ποτίζει και αυτοί οι αχόρταγα πίνουν, πίνουν, πίνουν, πίνουν και δεν έχουν ανάγκη πλέον κεφαΐ να τους κόψει δεν πειράζει, δεν πειράζει γι' αυτό βλέπεις ο Άγιος Αντώνιος έτρωγε λέει μια φορά τη βδομάδα ένα παξιμάδι όλο και όλο και τρεπότανε λέει, νόμιζε ότι κάνει αμάρτημα όταν ερχόταν η ώρα να φάει εκείνο το παξιμάδι πήγαινε και κρυβόντανε για να μην τον δούνε. Νόμιζε ότι κάνει θανάσιμο αμάρτημα. Θυμάμαι επίσης ένα περιστατικό που διάβασα λέει είχαν σε μια σκήτη που μένανε οι πατέρες τους είχε πάει κάποιος εκεί στη σκηνή τους πήγε κάποια δώρα και τους επήγε και λίγο λαδάκι, λαδάκι σε κάτι πουκάλια. Αυτοί δεν τρώγανε ποτέ λάδι Δεν τρώγανε ποτέ λάδι Και τα έχανε κρεμάσει όλοι τα μπουκάλια εκεί στις πόρτες Άστα, Όποιος περάσει εκεί Και κάποτε λέει ένας από αυτούς Ο λέει αρρώστησε Αρρώστησε Βαριά Και του έβαλε λογισμός και λέει Εκεί στο βράτο, Το νερομπούρπουλο που έφτιανε λέει, Δεν βάζει και δύο σταγόνες λάδι Έτσι μέσα λέει μπάς και καλυτερέψει η υγεία σου και για πρώτη φορά στη ζωή του λέει έσταξε δυο σταγόνες λάδι μέσα και αφού το έφαγε πάση περιπτώσει μετά λέει από λίγο καιρό τους λέει ο Ιηγούμενος εγώ άνθρωποι γιατί για μια κουταλιά λάδι που έβγαλε από τη μέσα τα ακούτε δεν μου είδες τι σημαίνει να σε κολλημένος στο ξύλο της ζωής να το έχει σφιχταγκαλιάσει και να ρουφάς να ρουφάς να ρουφάς δεν έχεις ανάγκη ούτε ψωμί έχεις ανάγκη ούτε κρασί έχεις ανάγκη ούτε κρέατα ούτε ψάρια ούτε τυριά ούτε τίποτα τίποτα αλλά εμείς είπαμε είμαστε πολύ μακριά πολύ μακριά ορίστε αυτά βεβαίως η προσευχή φέρνει την αγάπη προς τον Κύριο οι αρετές, η ενάρετη ζωή η απομάκρυνση από την αμαρτία εκεί έρχεται η χάρη του Θεού και σε σκεπάζει και σου δίνει αυτές τις δυνάμεις και τι λέει παρακάτω και της επεριδομένης από επ αυτήν ως επικύριον ασφαλής και όσοι, λέει, στηρίζονται και παίρνουν δυνάμεις από τη σοφία του Θεού είναι σαν να κρατιώνται από τον ίδιο τον Χριστόν. Και κρατιώνται από τον ίδιο τον Χριστόν. Και παίζουμε εσύ σε παρακαλώ είτε στη λέει το Ευαγγέλιο. Τι είπε ο Κύριος για τον εαυτό του. Εγώ, λέει, είμαι ο λήθος. Ο λήθος. Ο Κύριος είναι ο θεμέλιος λήθος της Εκκλησίας, η πέτρα, η αραγής που δεν σπάει με τίποτα. Που επάνω σε αυτή την πέτρα σπάνε όλα τα κύματα του κακού, της αμαρτίας, των, των δαιμόνων. Άμα λέει στηριχθείς επάνω μου, μη φοβάσου. σε πάνω, φοβάσαι. επάνω στη σωβία του Θεού ή εσένα σε νοιάζει η σύνταξη ή εσένα σε νοιάζει το προπό πως θα τα κερδίσεις, το λότο. Άμα σε νοιάζουν αυτά άντε πήγαινε, άντε πήγαινε να απογοητευτεί. πήγαινε να παίξεις άμα σε νοιάζει σοφία του Θεού δεν δε σε συγκινούν αυτά δεν σε συγκινούν αυτά τι του λες του Κυρίου Κυρία μου ό,τι είναι θελημά σου θες να με ταΐσεις, ταΐσέ με δεν θε δεν πειράζει δεν πειράζει αυτή είναι η ουσία αυτό σημαίνει όποιος στηρίζεται επάνω στον Κύριο νιώθει Εκατό της ασφαλής. Τι είπε ο Κύριος Βρεβλογημένοι άνθρωποι, τι είπε, σημαστε? Εγώ λέει τα πουλιά. Εγώ φτιάχνω τα λουλούδια. Κοιτάθε λέει τα κρίνα του αγρού, ούτε ο Σολομώντας, ούτε ο Σολομώντας δεν μπόρεσε να ντυθεί. Ούτε ο πλούσιότερος βασιλιάς δεν μπόρεσε να ντυθεί όπως ένα από αυτά τα λουλούδια. Θα αφήσω εσένα μου λέει, εσένα που είσαι άνθρωπος θα σε αφήσω Και όμως όλοι μας εμείς οι χριστιανοί, άσε τι κάνουν οι άλλοι, άσε τους Εμείς οι χριστιανοί έχουμε αυτή την ολιγοπιστία, αυτή θα, θα έλεγα την απιστία Τι δεν ξέρει ο Κύριος, δεν ξέρω ο Κύριος, εγώ ξέρω Σου λέει ο Κύριος άσε βρε εμένα, άσε να μιλήσω με στη ζωή σου. όχι εγώ εγώ, σε όλα, μετρήστε τον εαυτό σας Θες τη μόδα, θες το φτιάξιμο Ας ο κύριο το ξέρει πως έφτιαξε Όχι, εγώ θα βάλω και χρώμα Εγώ θα το κάνω και έτσι, θα το κάνω και αλλιώ. Θα τα βγάλω τα μάτια μου Και τα βγάζετε τα μάτια σας, με τα χέρια σας Να γίνεις, τι να γίνεις, ομορφότερη Έτσι λε τον κύριο Εγώ φτιάνομαι γιατί δεν ξέρεις εσύ δεν φτιάγεις Πώς με έφτιαξες έτσι Ας εγώ ξέρω κάτι τέτοιο αν τον πιάσει τον εαυτό σου και τον ζυγίζεις θα δεις ότι ναι μεν μας αρέσουν αυτά που ακούμε και έτσι είναι και μπράβο που μας αρέσουν αλλά ε, το κακό είναι ότι δεν τα εφαρμόζουμε ο Θεός τη σοφία εφεμελίωσε την γη ητήμασε δε ουρανούς Φρονίσει. Εδώ τώρα θέλει να μας δείξει τι κάνει η σοφία του Θεού. Για τη σοφία του Θεού δεν μιλάμε τόσο καιρό. Εδώ λοιπόν θέλει να μας δείξει: άμα εμπιστευτεί τον εαυτό σου στη σοφία του Θεού, σου λέει τι κάνει αυτή η σοφία του Θεού, για να έχει εμπιστοσύνη, να μην φοβάσει. Ε, και τι λέει η σοφία του Θεού, τι έκανε. Ο Θεό με αυτή τη σοφία λέει. Εθεμελίωσε την υγιή. Για έλα να μπει, λέει τώρα, μέσα στο μυστήριο τη γη. Έλα να μπεις στο μυστήριο τη γη. Και πε μεση, πού στεκόμαστε, ξέρει, έχει τι έχει μάθει. Πού στέκεται αυτή τη γη, Πού στέκεται. Στου πει, τι άσε να μην πω καμιά χειρότερη κουβέντα. Αυτή είναι αφαιρεμένη, αυτή είναι σανταρισμένη. Όλοι δεν έχουν, η, η, η αμαρτία του έχει κάνει τα μυαλά του βόθρο. Ξέρε, σημαίνει βόθρο. βόθρο. <σέμι> Ο κύριο που τη γη. Για τα τους αστρονόμους Τους πιστούς αστρονόμους να σου πούνε τι έχουν φτιάσει Τι βλέπουν εκεί πα, πα, πα. Τι βλέπεις λέει αυτή τη γη και γυρνάει Και γυρνάει και γυρνάει Με μια ακρίβεια Καταπληκτική Καταπληκτική Την έχει φτιάξει ο Κύριος Να απέχει από τον ήλιο Τέτοια απόσταση Προσέξτε Τέτοια απόσταση τόσο ακριβή που αν κάνει λέει γη, και πλησιάσει τον ήλιο, το πλησιάσει τον ήλιο. ένα βότο, βότο, ένα βότο. πόσο είναι ένα βότο τόσο κάνει και από τη θέση της ένα βότο και πάει κοντά στον ήλιο, καίκαμε. Κάρβορο γεννήκαμε! Κάρβορο Κάρ... και έτσι λέει και κάνει η γη και πάει ένα βότο πιο μακριά Εγενήθηκαν ψυγείο. Γενίκα, παγώσαμε. παγώσαμε Σαν την, την κατάψυξη. Έχετε κατάψυξη στο, στο σπίτι. Όλοι έχετε. Είναι στο γέννο τα πράγματα. Ε, ε νταμάρη. Έτσι θα γίνουν. Την έχει φτιάξει ο Κύριος τη γη. Να κινείται γύρω από τον ήλιο με τέτοια ακρίβεια για να λες εσύ και εγώ. Αλλά είμαστε το Μάρια. Ξέρεις, τι μένει το Μάρια. η Σοφία η συνδυάνια. Η δε αίσθηση στη συψυχή καλή είναι δόξη Τότε λέει θα αισθανθείς να πεθάς Το άκουσα προχτές, δεν θυμάμαι, πού το άκουσα Δεν θυμάμαι στο Λίχνο το άκουσα, δεν θυμάμαι Κάπου, κάπου, κάπου Είχα βάλει το Λίχνο νομίζω Δεν αντέχει για πολλά πράγματα, δεν θυμάται, δεν μπορεί να θυμηθεί Έδειξε ένα μοναχό, αν θυμάμαι καλά, μοναχό που το... το Μάρια είμαστε για να λες, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, όποο Κύριε, τι έφτιαξες. Και αυτά όλα, είδες, τη λέει εδώ. η σοφία του Θεού τα mm. Γιατί στο λέει αυτό, για να έχεις εμπιστοσύνη, να μην φοβάσαι, να μην φοβάσαι, σαν να σου λέει ο Κύριος, να μωρέ, να, τη γη εγώ την έφτιαξα, εγώ την έφτιαξα τη γη, τον, ήλιο, τον βλέπεις τον ήλιο, κάτσε εκεί πέρα. Να ο ήλιο. η σοφία του Θεού τον έπιεξε. Τι φοβάσεις, εγώ θα σε συντηρήσω. Εδώ κρατάω τη γη, εδώ κρατάω τα αστέρια, τους πλανήτες, όλο το ηλιακό σύστημα, κάθε ζωή. Εσύ, εσένα θα πεις, που είσαι ο άνθρωπος. Και όμως εμείς είπαμε, είμαστε τα δύστυχα όντα, τα ταλέπορα, οι κακομύριδες που είπα προηγμένως, οι κακομύριδες που κοιτάμε μόνο τις δυνατότητε τις δικέ μας, τι ανάγκε μας, τα λεφτά μας, τα λεφτά μας, τα λεφτά μας, τα λεφτά μας. Τα λεφτά μας, τα λεφτά μας, τα λεφτά μας. Εκεί κολλίζουν τα λεπτά μας. Και δεν έχεις μάτια να δεις τον Θεό, να δεις τη σοφία του Θεού. Να εμπιστευτείς τον Θεό, να εμπιστευτείς τη σοφία του Θεού και να πεις Κύριε μου, εγώ πάρε με και κάνε με ό,τι θες. Ό,τι θες κάνε με. Ο Θεός τη σοφία εθεμελίωσε την γη. Βλέπεις, λέει εθεμελίωσε την γη. Πού τη θεμελίωσε. Στο κενό. Στο κενό στο κενό. Εγώ η γη αδερφοί μου. Εωρείτε. Στο κενό. Δεν πατάει πουθενά. Εμείς πατάμε πάνω στη γη. Η γη γυρνάει, γυρνάει, γυρνάει. Κάνει τις βόλτες της γύρω από τον ήλιο Και όποτε τις επέτρεψε ο Θεός, η γη αντέδρασε. Θυμάστε, στη Σταύρωση τι έκανε, ε. Απτισμός. Ο, ο δημιουργός μου Υβρίζεται ο σεισμός Και σου λέει ο άπιστος δεν υπάρχει Θεός Ε λοιπόν τον βάλει κάτω να τον πατήσει, παίρνει και ένα κατρόγινο να του σπάσεις το κεφάλι Το παίρνεις ναι ή όχι Το παίρνεις ή ή όχι Στην τύχη ποια τύχη Στην τύχη έγινε εκείνο Στην τύχη έγινε εκείνο Βλέπεις ο ήλιος, ο ήλιος πάει λέει πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, Ανατολή Δύση, όταν ο Θεός επέτρεψε, του φώναξε λέει, του φώναξε ο Ιησούς του Ναβή. Ήλια σταμάτα, σταμάτα, stop, στείτο ο ήλιος κατά καβαών, σταμάτα. Και κράτησε λέει τον ήλιο, μη σήμερα παραπάνω. Α, διαβάστετε. Διαβάστε τι με κοιτάτε με ανοιχτό το στόμα. διαβασε βασιά Γραφή να τα βρεις μπροστά σου. Σταμάτα ο ήλιος. Stop. Ξτείθε ο ήλιος. Ελώ. Και έγινε λέει αμέσω στο θαύμα. Σταμάτησε ο ήλιος. Έγινε η μάχη με τους γαβαονίτες. Yeah. Τους νίκησαν. Yeah. Τους νίκησαν. Και τότε του δίνει πάλι εντολιάδες. Του λέει ξεκίνα τώρα να πας για τη δύση σου. Και παρακαλώ ξέρετε. Ξέρετε κάτι. Α. α. Αυτό, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ προσέχτε εδώ, ήρθαν τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα ήρθανε, αυτά τα κομπιούτερ ήταν αυτά που ήταν τώρα. Mm -hmm. Που έχει δυνατότητε ο άνθρωπο με αυτά, ξέρετε, έχει δυνατότητα και αν έτρεξε, λέει στο παρελθόν, με τα μηχανήματα αυτά με τα κομπιούτερ, έτρεξε, έτρεξε, έτρεξε στο παρελθόν πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, π... μια ημέρα λέει ήταν μεγαλύτερη από όλε τι άλλε. Δεν έχει 24 ώρε. Μια ημέρα, μεγαλύτερη από Δεν είχε 24 ώρες, πόσες είχε Ω, είχε 36 ώρε. Ανοίγουν την Αγία Να το Αυτό που λέει η Το βρήκαν τα κομπιούτερ παρακαλώ Το βρήκαν τα κομπιούτερ Στήτο το ήλιος κατά γαβαών Και η σελήνη κατά φάλαγγα ελών το βρήκα τα κομπιούτερ. Πού είναι οι άπιστοι, πού είναι άπιστοι, πού είναι άθεοι, πού είναι αυτά τα κοράκια τη βλακεία, τη βλακεία! Δεν έχουν να πούν τίποτα άλλο. Ό,τι τους λένε απάνω οι μεγάλοι άθεοι και άπιστοι, δεν έχουν να πούν όλα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια τα λένε και τα ξαναλένε. Τα χαζοπούλια. Τα χαζοπούλια. Δεν έχουν να μα πούν τίποτα άλλο. Έλα να ανοίξει. να δεις. Ο Θεός τη Σοφία εθεμελίωσε την Αιγία. αυτή είναι η Σοφία του Θεού, ε που εσύ δεν την εμπιστεύεσαι και λες, α, σιγά, εγώ θα πίσω τώρα, δεν θα πάρω εγώ τη σύνταξη και ποιος θα με μένα, α, <χω> δεν μου λες, σε παρακαλώ, τη γιαγιά σου που είχε 15 παιδιά, ποιος την τάιζε, τα παιδιά της ποιο θα τάιζε, για πες μου. Εσύ. Ποιος την είχε καμιά τράπεζα. Πεσε μου, πεσε μου, πεσε μου. Ένα κουβεντιάσου μετέ. Τι με κοιτάτε. Τι με κοιτάτε. Τι με ζητάει είσαι. Πώ θα μεγάλωσε γέννα τα παιδιά. Πώ. Αγώ, εγώ, εγώ. Ένα, ένα, δύο, ένα, δύο. Να, σβήσαμε. Σβήσαμε. Η απιστία μα το βγήσε το ελληνικό έθνο. Και αυτό που λέγαμε προφανώ με τον κυραλέκο και είχε ένα δίκιο και το είπα και από εδώ. Μόνοι μα τα βγάλαμε τα μάτια μα. Και όχι μόνο τη σημαία θα σηκώνουν οι Αλβανοί και πρωθυπουργό Αλβανό θα έχουμε μετά αύριο και πρόεδρο τη δημοκρατία Αλβανό και δημάρχου Αλβανού και νομάρχε Αλβανού και να κατατήσουμε χώρα απίστων και αθέων και να μα κυβερνάνε αυτά. Αυτοί που ήρθαν πρόσφυγε εδώ πέρα. Μόνοι μα τα βγάλαμε τα μάτια μα. Ναι, διαμαρτύρομαι γιατί σηκώσε τη σημαία ο Αλβανό. Ε, διαμαρτύρομαι βεβαίως. Αλλά. Μου είπε μετά ο γαμπρός μου που είναι δάσκαλος, μου λέει Παπούλ, τι φωνάζει, Τράβα να δει, μου λέει εδώ πέρα κάτω. Λέει στον πύργο λέει κοντά είναι ένα σχολείο, σε ένα χωριό δεν υπάρχει ένα παιδί Έλληνα. Δεν υπάρχει ένα υπάρχει, Πραγματικά, σα το λέω ειλικρινά. Σε ένα χωριό δεν υπήρχε Έλληνα, Έλληνα. Δεν υπήρχε Έλληνα. Έλληνα, ένα Έλληνα δεν υπήρχε. Όλοι οι Αλβανοί, όλοι αυτό Ποια να πάει. Εφόσον δεν δάσκατο στον κακομερή, ποιο θα πάρει, ποια θα, ποιο θα, πώ τη σημαίνει να την πάρω εγώ. Αν την πάρω εγώ. Αλμπανό θα την πάρει, ποιο θα την πάρει. Τα βλέπετε. Τα βλέπετε αδελφοί μου. Μα έφαγε η αμπιστία. Τα κοράκια τη βλακεία, τα κοράκια τη αμπιστία, τη αθεία που βγήκαν μέσα από την τηλεόραση και μα έκανα τα μυαλά. Όπω σα είπα, βούρκο, βάλτο, βάλτο. Ο Θεός λοιπόν με τη σοφία Του εθεμελίωσε την γήιν και η ουρανούς εν φρονίσει. Για κοίτα τον ουρανό επάνω. Τι βλέπεις. Αέρας, αέρας. Πάρε ένα αεροπλάμα. Ανέβα, ανέβα, ανέβα, ανέβα. Πες το, το του πιλότου εκεί. Ανέβα, τράβα, ύψος, ύψος. Πήρε, φύγε, φύγε, φύγε. Πάνω, πάνω, πάνω, πάνω, πάνω. Χάσε πάνω. Ω. Oh. Το στερέωμα του ουρανού. Και δεν να σου πω και ένα μυστικό, Είδε τι λέει ο Απόστολος Πάμπλος Εγώ λέει έφτασα μέχρι τρίτου ουρανού. Ω Κύριε λέει, υπάρχει ο πρώτος ουρανός, υπάρχει ο δεύτερος ουρανός, υπάρχει ο τρίτος ουρανός. Τι λέει εκεί, διαβάζει, δεν διαβάζει μα, τι, τι σας ρωτάω, τι σας ρωτάω όλο, όλο συγχωρέστε με, συγχωρέστε με, εντάξει, συγχωρέστε, τι σας ρωτάω, τι λέει εκεί ο Ανοίγετε, ανοίξτε, ανοίξτε 148 ψαλμό στο ψαλτήρι. 148 ψαλμό. Ενείτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών. Κύριε λέει, <κυρίζει> ενείτε τον Θεόν λέει η οι... ουρανοί. Πόσους ουρανούς έχετε των θεών τον Θεόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρ το υπεράνω των ουρανών. <κυρίζει> Πάνω από τους ουρανούς υπάρχει νερά. Κύριε Ελέον, κύριε Ελέον, κύριε Ελέον, κύριε Ελέον, κύριε Ελέον, είδε η σοφία του Θεού. Είδε η σοφία του Θεού. Τι έχει φτιάξει η σοφία του Θεού. Και εσύ μη μου κόψει τη σύνταξη, μη μου κόψει το μισθό, γιατί θα κοραφάω και τα παιδιά, και θα μα κάνει παπάδε να βλέπει, παπάδε, παπάδε. Να λέει, μου είπε ένα, ε, δεν τρέπεσε ρε, δεν τρέπεσε, δεν τρέπεσε. Μου λέει, εγώ άμα γίνει ή έρθει ο αντίχρηστο, λέει, και μου κόμψει το μισθό, πάλι λέει, θα κατέβω κάτω στη θάλασσα να τα πετάξω τα ράσα μου. Ντροπή σου, ρε, του λέω, ντροπή σου, ρε. Ντροπή σου, ρε, παπά, ντροπή σου. Αυτά γι' στον κόσμο. Αυτή είναι η πίστη σου. «Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρ το υπεράνω των ουρανών». Ανοίξτε τι; πήγαινε στο ψαλτήρι, το έχετε ψαλτήρι, πήγαινε στο 148 ψαλμό, θα το βρει εκεί. «Ενεστήσει», πάμε και στον άλλο τοίχο να κλείσουμε αυτή την παράγραφο, σήμερα κάναμε τρεις τοίχους, 18, 19 και τώρα πάμε στον νίκο. Ενεστήσει άβυσι εράγησαν, νεφη δε ερήγησαν δρόσον, δρόσον, καρδιά πέφρενη, πέφρενη, σκληρή. Πού είναι αυτά τα νερά, τι λέει εδώ, ενεστήσει άβυσι εράγησαν, άνοιξαν, άνοιξαν, άνοιξαν η άβυσι του ουρανού, με ένα νεύμα ρε τους έκανε ο Κύριος, ένα νεύμα, Ενεστήσι. με ένα νεύμα, Ανοίξαν οι χρουγοί του ουρανού, νερό, νερό, η βροχούλα αυτή, η βροχούλα αυτή που πέφτει, που βλέπετε αλλού πέφτει η για να τιμωρήσει, για να τιμωρήσει, ε, να ξεβρωμήσει ο τόπος από την αμαρτία, από τη Λέρα και λες γιατί μωρέ, γιατί εκεί επάνω στην Αθήνα μια βροχούλα και γίνεται πόρα. Δεν ξέρουμε ποιος Αυτή η βροχούλα, για αρρώτα αυτή τη αυτήν την βροχούλα, βροχούλα μου πώ πέφτει εδώ, στο... ε, εδώ στην Γη, από πού, ποιο σε κατευθύνει, ποιο σε... σε στέλνει, πού, από πού. Ξέρετε τι επιθυμώ αδελφοί μου, να γίνω πάλι παιδί, το λέω με την καρδιά μου το λέω. Να γίνω πάλι παιδί. Ξέρετε τι πίστευα εγώ μικρό παιδί, να σα το πω και γελάστε, δεν με νοιάζει, γελάστε. Εγώ μικρό παιδί ενόμισα ότι η βροχή είναι, λέω, ο Θεός έχει κάνουλε, λέω, στα χέρια του. Κι άλλοτε ανοίγει και πέφτει πιο δυνατά, άλλοτε πέφτει πιο σιγαρά. Άλλοτε πέφτει χαλάζει, έχει άλλη κάνουλα για το χιόνι, άλλη, άλλη κάνουλα για το χαλάζι. Έτσι πίστευα. Επιτρέψτε μου να το πιστεύω ακόμα. Ακόμα αυτό πιστεύω. Και μπορεί να μην είναι κάνουλα. Είναι η αίσθηση, είναι αυτό που λέει εδώ. Είναι το νεύμα του Θεού που δίνει εντολή. Εντολή, βρέψε τώρα άντε. Άντε, ευλογία, πέφτει, λύρα. Αυτό, αυτό το νεράκι είναι λύρες. Λύρε μπράχει ο κύριο. Όπω έλεγε ο πατήρα Αυγουστίνο, καλή του ώρα, λέει, λέει σε κάποιον, άμα σου δώσω λέει, μια γλάστρα γεμάτη λύρες. και σου δώσω και μια γλάστρα γεμάτη χώμα, τι θα διαλέξει. Α, τι λύρες. τι λίρε. <laughs> Όχι, λέει ρε, βλάκα. Όχι, ρε, βλάκα τι λίρε. Όχι, ρευλάκα τι λίρε. Γιατί άμα πα πάρει λίρε και πέσει πείνα, τι θα πα, λίρε θα ντρό. Ενώ αν πάρεις τη γλάστρα με το χώμα θα σπήρεις κάτι, κάτι θα φας από εκεί πέρα, κάτι θα βγάλει η γη να σε ταΐσει ρε. Ε, η λίθιο πλάσμα να έχει κάτι να φας. Ε, λοιπόν, αυτό το νεράκι είναι λύρες, λύρες του ουρανού που στέλνει ο Κύριος, νερό ευλογημένο. Ερύησαν, ε, ένα αισθήσει άβηση ράγησαν άνοιξαν οι κρουνοί του ουρανού και είδες θυμάσαι τι έγινε στον κατακλυσμό Τι τι έγινε στον κατακλυσμό. Α, εκεί η περιπλεονασία η αμαρτία ήρθε ο Κύριος να θάψει να θάψει το δημιουργημά του να τα θάψει να ξεμπρομήσει θα έρθει και τέτοια εποχή θα, θα έρθει, θα έρθει, θα έρθει να στεβέμβει η αμαρτία γιατί η αμαρτία πλέον μας έχει κάνει τέρατα, τέρατα. Δεν μας ανέχεται άλλο η Δεν μας ανέχεται. Δεν μας ανέχεται. Θα έρθει. Κατακλεισμός ήταν αυτό. Καταποντισμός ήταν αυτό. Θα είναι αστραπές και βροντές. Θα, θα, θα είναι κεραυνή στα κεφάλια μας. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως θα έρθει. Δω, θα έρθει οπωσδήποτε. Ενεστήσει, άβηση, ράγισαν. Να η που στέλνει ο Κύριος που άλλοτε είναι κατακλυσμιαία άλλοτε είναι άλλοτε είναι, άλλοτε είναι διαβάζεις Αποκάλυψη Αποκάλυψη του Ιωάννη, διαβάζεις είδες τι λέει, θα αρθεί η εποχή που θα βρέψει τι, χάλαζα ταλαντιέα ταλαντιέα ταλαντιέα ταλαντιέα, τι σημαίνει ταλαντιέα το κάθε λέει σπυρί Είδες που πέφτει το κάθε σπιρή θα έχει λέει βάρος 35 κιλά Αμέ, αμέ, αμέ 35 κιλά 35 κιλά Όπως λέει ένα τάλαντο, το τάλαντο είχε βάρος 35 κιλά Του λέει ταλανδιαία Είδες, είδες μερικές φορές Τώρα, ε, είπαμε, είμαστε στην εποχή. Στην εποχή είμαστε, πλησιάζει, πλησιάζει. πλησιάζει. Το ξεβρώμισμα πλησιάζει, πλησιάζει. Είναι μερικέ φορέ που μα δείχνει εκεί πέρα. Κάτι, ε, λέει έμπαιξε, χαλάζει και σου, δείχνει, και σου δείχνει μια μπάλα. Λέει κοίτα τα χαλάζει, λέει έσπασε όλα τα κεραμίδια, σκότασε πρόβατα, εγώ πρόβατα, όξο. Δεν άκουσε τίποτα. Α σε πάρει ένα τέτοιο στο κεφάλι, σε σκότωσε. Σε σκότωσε. Χάλαζα ω ταλανδιαία. Ένα ε, ε, εναισθήσιο άφησι εράγησαν. Ναι, πειδε ερείησαν δρόσον. Ε, αναρωτήθηκες, ποτέ, αναρωτήθηκες ποτέ για την βροκούλα, αναρωτήθηκες ποτέ για την δροσούλα που έχει το καλοκαίρι. Δεν το πρωί όξω Βλέπεις πολλές φορές τα τζάμια μουσκεμένα έξω. Βλέπεις, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι, είναι, τι δουλειά παίζει αυτό, τι κάνει αυτό. Εμεί λέμε, Ω πάλι βροχή, Ω, πω, πω, πω. Αρχίζει η γκρίνια, η γκρίνια, η βλαστήμια, η βρισια στον κύριο, η αγανάκτηση, η αχαριστία. Ο κύριο ξέρει, ο κύριο ακούει. Και ξέρει, ο κύριο δεν ακούει μόνο εσένα τον άνθρωπο και εμένα, γιατί εμεί είμαστε το μάρια. Σα είπα προηγουμένω, είμαστε το μάρια. Εμεί δεν μα, με εμά δεν ο Θεό, δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Να με συγχωρέσει ο κύριο για αυτό που λέω. Δεν μπορεί να συνονοηθεί ο κύριο. Είμαστε σε μια εποχή βαβέλ, βαβέλ, βαβέλ, ασυνοησία. Ούτε με το θεό μπορεί να συνονοηθεί. Ζέστη σου κάνει κρύο, θε κρύο σου κάνει ζέστη, θε βροχή σου δίνει, όχι βροχή, όχι βροχή, όχι δεν μπορεί να συνονοηθεί μαζί μα. Δεν μπορεί να συνονοηθεί. Ξέρετε με ποιον συνονοηθεί ο κύριο. Με τα πουλάκια. Πλέον σε αυτή την κατάσταση έχουμε φτάσει: Με τα δέντρα, με τα λουλούδια. Εκεί συνεννοηθείτε. Και φωνάζει το Λουδάκι: Κύριε, λίγο νεράκι, να με ποτίσει. Μάλιστα, Λουδάκι, μου είπα, Πέφτει, Βροχούλα, Να ποτίσει τουλάχιστον εκείνο. Γιατί εσύ και εγώ είμαστε αχάριστε. Εγώ θα τον πλαστιμίσω τον Χριστό και εσύ δεν τον πλαστιμίσει. Δεν την πει να ευχαριστώ. Το Λουδάκι θα πει χίλια ευχαριστώ στον Θεό. Χίλια ευχαριστώ. Το πουλάκι θα το πει χίλια ευχαριστώ τον Κύριο. Σε ευχαριστώ Κύριε, Σε ευχαριστώ. Το κτίνος έξω, το κτίνος που τρέχει μέσα στα λαγκάδια θα ευχαριστήσει τον Κύριο. Θα πάει να πιει νερό στο ποτάμι, θα ουρλιάξει μετά, θα ουρλιάξει να ευχαριστήσει τον Κύριο. Εμείς, όπως λέει πάλι ο πατήρ Αυγουστίνος, καλή του όρα του ανθρώπου, την πουκιάθουμε στο στόμα και βλαστημάμε τον Χριστό. Τα αγαθά του Θεού το στόμα μας και βλαστιμάμε το Χριστού. Νέφη δε ερίζησαν δρόσον. με ένα νεύμα που τους έκανε ο Κύριος, τα νέφη, αυτά τα σύννεπα άρχισαν να βρέχουν. Να κατεβάζει βροχούλα για να ποτίσει και μένα τον αχάριστο να ποτίσει και τα λουλούδια, να ποτίσει τα πάντα. Να η σοφία του Θεού. Αυτή είναι η σοφία του Θεού, αγαπητή μου. Αυτήν εμπιστέψω. Αυτή τη σοφία του Θεού που ζωογονεί τα σύμπατα, που κρατάει τη γη, που κρατάει τον ήλιο, που ποτίζει, που βρέχει, που, που φτιάνει όλα τα πάντα. Εσένα δεν θα σας πείσει. Και εμένα δεν θα Άρα είπαμε, εμεί κολλήσαμε στου μισθού, κολλήσαμε στι συντάξει, κολλήσαμε στα ευρώ. Και τράβω να με ξεκολλήσετε με έναν τώρα από εκεί. Δεν ξεκολλάω με τίποτα. Εκεί η το, το, το καρδιά μου, το μυαλό μου, η σκέψη μου εκεί είναι κολλημένα. Και μετά αύριο θυμηθείτε. Αυτό πάλι θα είναι το κριτήριο για να τα ψηφίσετε. Αυτό. Εγώ ουρλιάζω εδώ πέρα και γαρίζω και συγγνώμη δεν ψηφίσει κανέναν. Εσεί εκεί πέρα θα πάτε τι σημαίε πάλι εκεί. Την κόκκινη, την πράσινη, την κίτρινη, την μπλε κάτω εκεί στο αυτό. Θα μου το παιδί μου. Ε, Τράβα. Φωνάζει ο λόγο του Θεού. Μην πετύχετε, υπάρχοντα. Όχι εμείς τα ίδια. Τα ίδια. Εντάξει, πηγαίνετε εκεί. Αμασκόψει τα κεφάλια μετά, αύριο. Μην ανησυχείτε. Αυτή τα είναι. Αυτή τα είναι που θα μα κόψει τα κεφάλια. Λοιπόν, ναι, να είστε καλά. Συγγνώμη για του φωνέδε.